Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας τελευταίο μέρο κάματο σήμερα για νεαρό εργάτη στο βιοπά Χανίων, όταν ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε το Κλάρκ που χειριζόταν στην προσπάθειά του να κάνει όπισθεν. Ο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χανίων, σε ανακοίνωσή του, καταγγέλει ότι ο 25χρονο δεν διέθετε άδεια για το χειρίσμα του Κλάρκ. Καλεί του εργοδότε να αναλάβουν τι ευθύνε του και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του για να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι ασφαλεί στι οικογένειέ του. Για την ΕΡΤ Χανίων, Μαρίνα Μανδ στην Αθήνα φτάνουν σήμερα εργαζόμενοι του εργοστασίου λοιπασμάτων τη Νέα Καρβάλης Καβάλα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί νέα τριμερή συνάντηση για το μέλλον του στο Υπουργείο Εργασία. Τασούλα Κρητικού, Ερτ Καβάλα. Με προσφυγή κατά τη απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που φέρνει την εταιρεία Όλυμπο ένα βήμα πιο κοντά στην άδεια εξόριξη ζεόλιθου από τα πετρωτά Εύρου, θα απαντήσουν οι κάτοικοι του χωριού οι οποίοι θεωρούν ότι το μοντέλο επένδυσης της εταιρεία δεν αφήνει κανένα όφελος στην τοπική κοινωνία. Έρτορες Στιάδας, Χρήσου Λεσσαγουρίδου. Αναστάτωση για κατοίκους και επισκέπτες χωρίς νερό έμεινε το νησί Τρίκερη Μαγνησίας από το Σάββατο το βράδυ. Ελένη Ραυτοπούλου, Ερτβόλου. Τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Ταμείο του Φορέα Διαχείρισης Τερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου αναδεικνύουν με επιστολή τους προς τη διοίκηση οι εργαζόμενοι του φορέα ζητώντας στελέχωσή του με προσωπικό, λήψη αποφάσεων για καταβολή εισφορών των μελών του και εκπόνηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας. Για την Ερτρίπολης, Σταύρος Ρομπαλάς. Περίπου 5.000 τόνι σκουπιδιών συσσωρεύθηκαν τις μέρες που ήταν αποκλεισμένοι ο Χιτά, γεγονός που καθιστά δυσχερή την αποκομιδή σε μικρό χρονικό διάστημα, δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος της Κέρκυρας. Για την ΕΡΤ Κέρκυρας Μαρίνα Μοσχάτ. Ήρεμη παραμένει η κατάσταση στο χώρο του κέντρου πρώτη υποδοχή και ταυτοποίηση Λέρου. Πολλοί πρόσφυγε επέστρεψαν ενώ την διακοπή τη λειτουργία του και τη σταδιακή αποχώρηση από το νησί των προσφύγων σε άλλα κέντρα υποδοχή ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου. Ερώτηση για την κατάσταση που επικρατεί στο hot spot τη Λέρου κατέθεσε ο συντονιστή μεταναστευτική πολιτική τη Νέα Δημοκρατία Βασίλη Κικίλια για την Ερτρόδου Αριστίδη Μιαούλη. Η χρηματοδότησή του με το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Συνδέοντα την Ευρώπη εξασφάλισε και επίσημα το εμπορευματικό κέντρο Ιγουμανίτσα. Σωτήρης Αργύρης, έρθει Δεν σταματούν φέτος τα προβλήματα για του αγρότε τη Ηλίας. Έτσι, μετά τι μεγάλε καταστροφέ στα κυπευτικά τη Βουπρασία, οι ελαιοπαραγωγοί τη Ποινία φωνάζουν για την ακαρπία και οι παραγωγοί του πορτοκαλιού στον Πύργο μιλούν για τεράστιε ζημιέ στο προϊόν του από αντιμετωπίσιμη ασθένεια για την ΕΡΤ Πύργου Μόνον η έκδοση μιας μορφής ευρωομολόγου μπορεί να αντιμετωπίσει την οξύτατη κρίση χρέου στην Ευρωζώνη, τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος αναγορεύτηκε επίτιμο διδάκτορας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Για την Ερτ τα σωστικά συνεργεία την έψαχναν επί 24 ώρε σε ορεινέ περιοχέ τη Κερσονήσου και εκείνη απολάμβανε τον μπάνιο τη σε water park της περιοχή. Ο λόγο για μια 25χρονη τουρίστρια από το Ισραήλ που κάλεσε σε βοήθεια αλλά ξέχασε να ενημερώσει τι αρχέ ότι τελικά βρήκε το δρόμο για το ξενοδοχείο τη. Από την ΕΡΤΗ στα ΣΤΑΒΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑΙΚΙ. Online καταχώρηση ετοιμάτων στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Δήμου Σερών. Για την ΕΡΤΗ Σερών, Λεωνίδα Κασάπη. Ενημερωτική ημερίδα για το τοπικό πρόγραμμα Λίντερ Περιφερειακών Εννοιωτήτων Ροδόπη και Ξάνθη διοργανώνει σήμερα ο Δήμο Αυδείρων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ροδόπη στην Γεννησία Ξάνθη. Έρτικο Μουτινή, Παναγιώτης Γιώγα. Ποδοσφαιρικό αγώνα για την ενίσχυση του κρίκιου ορφανοτροφίου Λάρισα δίνουν το βράδυ βουλευτέ και μέλη τη Νέα Δημοκρατία από τη Θεσσαλία με αντιπάλου ποδοσφαιριστέ. Έρτ Λάρισα, Μίνα Ολοκληρώθηκε και η τρίτη εβδομάδα της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στις παιδικές βιβλιοθήκες του Δήμου Καρδίτσας. Δώρα Καρδίτσα, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.